Στίχη 25.38. Η Δευτέρα Παρουσία. 25. Ακούσατε τώρα και τα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας και της συντελείας του παρόντος κόσμου. Θα γίνουν έκτακτα και πρωτοφανή φαινόμενα εις τον ήλιον και στην σελήνη και στα άστρα, λόγω των βιέων και ριζικών μεταβολών, ε οποία θα γίνουν εις το υλικό σύμπαν. Και επί τη γη μεγάλη στενοχωρία και αδειμονία θα καταλάβει τα έθνη τα οποία λόγω του ήχου και του θορύβου των βιαίων κυμάτων τη θαλάσσης, τα οποία θα ορμούν δια να καταπλημμυρίσουν την υγιή, θα κυριευθούν από μεγάλη απορία και αμηχανία επειδή δεν θα εξεεύρουν πώ να προφυλαχθούν. 26. Και θα λυποθυμούν και θα χάνουν τα αισθήσει των και θα γίνονται σαν νεκροί πολλοί άνθρωποι από τον φόβο των και από τα κακά που θα περιμένουν να καταπλακώσουν την Οικουμένη. Πράγματι δε, τα κακά αυτά θα είναι μεγάλα, διότι η ουράνιοι και οι γελικές δυνάμεις εσυγκρατούσε ήδη την τάξη του σύμπατος, θα σαλευτούν και θα μετακινηθούν, επειδή η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθει ή να το σύμπαν ανακαινιστεί. 27. Και τότε οι κατά την εποχή εκείνην ζώντες θα είδων τον ιών του ανθρώπου να έρχεται ή σύννεφων και με δύναμη και και με δόξαν πολύ. 28. Όταν δεν θα αρχίσουν να γίνονται αυτά, σείς, το σώμα τη Εκκλησία μου, δεν πρέπει να φοβηθείτε. Αλλά πεταχθείτε πάνω γεμάτη ελπίδα και σηκώσετε τα σκεφαλά σα, που έω τότε θα είναι σκυμμένα λόγω των θλιβεύσεων που θα σας έβρουν. Αναθαρίσατε, διότι πλησιάζει η και τελεί απαλλαγή σα από τα δεινά του παρόντο βίου. 29. Και με τα μικράν διακοπήν, είπεν ει αυτού κάποιαν παραβολήν και παρομοίωση. Είδε την σικύνη και όλα τα δέντρα. 30. Όταν βγάζουν φύλλα και άνθιοι, τότε βλέποτε εσεί αυτά γνωρίζετε μόνοι σας ότι πλησιάζει πλέον το θέρο. 31. Έτσι και εσείς, όταν είδατε να γίνονται αυτά που σας ανέφερα, να ξέβρετε ότι πλησιάζει να έλθει η Βασιλεία του Θεού, εις την οποία οι δίκοι θα απολαύουν ατελευτείτος την αιωνίαν μακαριότητα. 32. Όσον δε αφορά στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η οποία είναι τύπος και εικόν της μελούσης καταστροφής που θα γίνει κατά τη δευτέρα παρουσία σας βεβαιώ ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή προτού να γίνουν όλα αυτά που σας προείπουν συντόμως λοιπόν θα συντελεστεί και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ 33. Ο ουρανός και η γη που σας φαίνονται τόσο μόνιμα και στερεά θα περάσουν και θα εκλείψουν οι λόγοι μου όμω δεν θα περάσουν αλλά θα επαληθεύσουν και θα παραμείνει ασάλευτο η των και το κύρο των. 34. Προσέχετε δε στου εαυτού σα, μήπω οι ψυχέ σα γίνουν βαρύε και ανίκανοι να προσέχουν και να αγρυπνούν. Γίνονται δε ψυχέ βαρύε και δυσκίνητοι στο πνευματικών έργων από το άσο των φαγοπότη και από την μέθην και από τα σαγωνιώδη και βασανιστικά φροντίδα τη παρούση ζωή. Προσέχετε λοιπόν, να μην γίνουν δυσκίνητοι και αποκοιμισμένοι οι ψυχέ σα, και έξαφνα, χωρί να την περιμένετε, έλθει πάνω σα σαν κάποιο που σα έστεισε εν ενέδρα η μέρα εκείνη τη Δευτέρα Παρουσία, ή δυόσου δεν θα προφθάσουν να είδουν ζωντανή την ένδοξο εκείνη του κυρίου Έλευση, η μέρα του θανάτου. 35. Λέγω έξαφνα και χωρί να την περιμένετε, διότι, σαν παγή που θα συλλάβει αμερίμνου επάνω στα πονηρά έργα των, του κακού και απίστου, θα έλθει η μέρα εκείνη ει όλου. Όσοι κάθινται ξένιαστοι και ασυλλόγιστοι επί τη επιφανία της, της γη, 36. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί, προσευχόμενοι και παρακαλούντε κάθε ώραν και στιγμή των Θεών, για να σα δώσει χάρη και δύναμη, με την οποία θα γίνετε άξιοι και δυνατοί να ξεφύγετε, χωρί να βλαβείτε ψυχικώ όλα αυτά που μέλουν να γίνουν και να σταθείτε άφοβοι και με θάρρος εμπρός των ιών του ανθρώπου. 37. Εξικολούθηκε ο κύριο εις τας παραμονάς της ηλίψεώς του, να διδάσκει κατά τα σημέρας στο ιερό, κατά τας νύχτας δε έβγαινε από τα Ιεροσόλυμα και πέρνα τη νύχτα του εις το που ελέγεται όρος των ελαιών. 38. Και όλος ο λαός είχε το πολύ πρωί σε αυτόν εν το ιερό δια να τον ακούει.